Λοιπόν, ο σύντροφικέ Συντρόφισσες, όπως είπε και ο του προηγούμενου θέματος, εμείς θεωρούμε τη Ρωσική Επανάσταση, η οποία πρέπει να ειδωθεί σαν όλο, σαν σύνολο, από το 1905 μέχρι και την κατάκτηση της εξουσίας τον Οκτώβριο του 1917, θεωρούμε αυτή τη διαδικασία Τη ρωσική επανάσταση σαν το μεγαλύτερο γεγονός στην, αστρο... στην ανθρώπινη ιστορία. Και γιατί. Γιατί για πρώτη φορά, οι εκμεταλλευόμενοι, οι καταπιεσμένοι, πήραν την εξουσία σε μια χώρα και άρχισαν το έργο, το ιερό έργο, το ιερό καθήκον της σοσιαλιστικής αναδιοργάνωσης ολόκληρης της κοινωνίας. Με εξαίρεση τι 45 ημέρες της Αρισσινής Κομμούνας 1871 η Ρωσική Επανάσταση ήταν εκείνη που έδειξε για πρώτη φορά το δρόμο για την οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Και ήταν ένα φαινόμενο, ένα γεγονός όχι με εθνική, τοπική περιφερειακή σημασία, αλλά με παγκόσμια σημασία. Ένα πανανθρώπινης αξίας γεγονός. Γιατί στην πραγματικότητα έφεται στο προσκήνιο για πρώτη φορά το ζήτημα του σοσιαλισμού έχοντας αντικειμενικά με τα γεγονότα της, όπως θα δούμε και για τη χρονιά του 1917, καταλυτική επίδραση σε μια σειρά χωρών, άμεση επίδραση, σε μια σειρά χωρών που εμπνεύστηκαν οι εργατικές τάξεις αυτών των χωρών με τα γεγονότα της Ιωσικής Επανάστασης και ξεχύθηκαν σε μια πορεία για να μιμηθούν τα πολιτικά της διδάγματα και να ξεκινήσουν στις χώρες τους μια σειρά εργατικών τάξεων σε μια σειρά χώρες το έργο της σοσιαλιστικής αναδιοργάνωσης της κοινωνίας. Σύμφωνα με την κοινωνιολογία, την μέθοδο ιστορικής ανάλυσης του μαρξισμού, τον ιστορικό ηλισμό, η ανθρώπινη συνείδηση διαμορφώνεται πάντοτε από τις υλικές, τις αντικειμενικές συνθήκες ύπαρξης των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν επιλέγουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσουν, έρχονται στη ζωή σαν συγκεκριμένε, σαν δοσμένες, οικονομικές, κοινωνικές, ταξικές, πολιτικές συνθήκες και μέσα από την καταλυτική επίδραση αυτών των ειδικών διαμορφώνουν τη συνείδησή τους και την κατεύθυνση τη συνείδηση. του, την της συνείδησης Όμως, η ανθρώπινη συνείδηση δεν επηρεάζεται μόνο από τις ηλικές και αντικειμενικές συνθήκε Αυτή είναι μια χηδαία, ψευδολιστική προσέγγιση της ιστορίας, τη κοινωνίας, επηρεάζει και η ίδια, επίδρα πάνω στι συνθήκες. Και πολλές φορές αυτή η επίδραση ασκείται με έναν μαζικό και έντονο τρόπο και η πιο χαρακτηριστική έκφραση τέτοιων φαινομένων είναι τα μεγάλα επαναστατικά γεγονότα. Οι μεγάλες επαναστάσεις, τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα. Ο Μαρς και ο Έγγελς προέβλεπαν ότι η Σοσιαλιστική Επανάσταση θα επικρατούσε πρώτα και ευκολότερα σε μια ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα. Έβλεπαν σαν πρώτο σταθμό τη Σοσιαλιστικής επανάσταση πιθανό τη Βρετανία, η Γαλλία και δεύτερο λόγο τη Γερμανία. Αυτό γιατί, γιατί στον ανεπτυγμένο καπιταλισμό τη Δυτικής Ευρώπης Υπήρχε ένα πολύ ισχυρό προλεταριάτο, μια πολύ ισχυρή αριθμητικά κοινωνικά-πολιτικά εργατική τάξη η οποία θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του φορέα της κοινωνικής αλλαγής και να βγάλει την κοινωνία από το σκοτάδι και το αδιέξοδο του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν είχαν φανταστεί, δεν είχαν προβλέψει ότι η Σοσιαλιστική Επανάσταση θα μπορούσε να γίνει σε μια σχετικά καθυστερημένη καπιταλιστική χώρα. Και μια τέτοια καπιταλιστική χώρα, σε μια χώρα δηλαδή όπου ο καπιταλισμός δεν είχε διανύσει πολλές δεκαετίες, δεν είχε δημιουργήσει τις δομές και τις σχέσεις που είχε δημιουργήσει στην αναδυγμένη Δυτική Καπιταλιστική Ευρώπη, μια τέτοια χώρα ήταν η Τσαρική Ρωσία. Ήταν μια Καθυστερημένη καπιταλιστική χώρα, τη οποία το άμεσο ιστορικό καθήκον δεν εμφανίζονταν σαν άμεσο ιστορικό καθήκον η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, αλλά η ικανοποίηση, εκπλήρωση των βασικών αστικοδημοκρατικών καθηκόντων. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα αστικοδημοκρατικά καθήκοντα, η δημιουργία εκείνων των συνθηκών και των όρων των κοινωνικών, των οικονομικών, των πολιτικών που ευνοούν την ανάπτυξη του καπιταλισμού και οδηγούν στην ύπαρξη μιας σύγχρονης αστικής δημοκρατίας, κοινοβουλευτική δημοκρατίας, και συνοδεύονται παράλληλα από τον αναδασμό της γης, τη διανομή της γης από τους μεγάλους οικοκτήμονες στους άκλيروس, 1000 άκλους αγρότες. Το γεγονό ότι τα άμεσα καθήκοντα της Ρωσικής επανάσταση, εμφανίζονταν να είναι και ήταν αστικά, αστικοδημοκρατικά, είχε οδηγήσει την πλειοψηφία των Ρώσων μαρξιστών, αλλά όχι μόνο των Ρώσων μαρξιστών, αλλά και των μαρξιστών στο διαθνές σοσιαλιστικό κίνημα, να θεωρούν ότι το μόνο που θα έπρεπε να διεκδικηθεί στη Ρωσία από το εργατικό κίνημα, το ρωσικό εργατικό κίνημα και το ρωσικό σοσιαλιστικό κίνημα, θα ήταν μία σύγχρονη αστική δημοκρατία. Ένας καπιταλισμός με μοιρασμένη πηγή στου στους αγρότες, με δικαιώματα για τους εργάτες δημοκρατικά και σε ένα επόμενο στάδιο θα έπρεπε να ξεκινήσει το έργο της σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης της κοινωνίας. Σε αυτό συμφωνούσαν και οι δύο βασικές τέριγες και οι δύο βασικές τάσεις του ρωσικού εργατικού κινήματος και η μενσεβίκι και η Μπορσεβίκη που όπως ο προαλήτσας ανέφερε άρχισαν να σχηματοποιούνται ξεκάθαρα μετά τη διάσπαση 1903 που δεν ήταν μια πλήρης οργανωτική διάσπαση πλήρω είχαμε δύο ξεχωριστά κόμματα μετά το 2012 και η Μενσεβίκη Θεωρούσαν ότι το προλεταριάτο στον αγώνα για την εγκαθίδρυση μιας προοδευμένης αστικής δημοκρατίας θα έπρεπε να υποστηρίξουν απλά την αστική τάξη στον αγώνα για την εξουσία και εάν η αστική τάξη και με τη συμβολή του προλεταριάτου έρθει στην εξουσία το μόνο που θα έπρεπε να κάνουν θα ήταν να της παραδώσουν τα κλειδιά του κράτους, να κυβερνήσει εκείνη και εκείνη να περιοριστούν θα έδρανα τη κοινοβουλευτική αντιπολίτευσης. Οι πολσεβίκοι και ο Λένιν θεωρούσαν ότι η αστική τάξη, και πολύ σωστά που θεωρούσαν, όπως αποδείχτηκε, δεν μπορούσε να παίξει κανένα προοδευτικό ρόλο. Ήταν μια αντιδραστική τάξη η οποία συγκροτούσε ένα αντιδραστικό μπλοκ μαζί με τους γεωκτήμονες, σε πλήρη εξάρτηση από τον υπεριαλισμό της ΔΥΣ και ιδιαίτερα από το χρηματιστικό κεφάλαιο από τους μεγάλες Τράπεζε της δίσεις. Και έτσι το καθήκον του ανοίγματο του δρόμου για μια προ προοδευμένη αστική δημοκρατία έπεφτε στου όμους ισότιμα και της εργατική τάξη και των αγροτών mm. όπου θα έπρεπε μετά την νίκη να συγκροτήσουν μια κοινή κυβέρνηση ένα καθεστώς που ο Λένιν του έδινε την ονομασία μιας φόρμουλας η αλήθεια είναι ότι δεν εμφανίστηκε πουθενά στην ιστορία της φόρμουλα της δημοκρατικής δικτατορίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς Υπήρχε και μια άλλη άποψη. Η τρίτη άποψη. Δεν ήταν καθόλου μια μεσαία μεσοβέζικη άποψη. Ήταν στα αριστερά των μπολσεβίκων. Ήταν η άποψη που είχε επεξεργαστεί ο Τρότσκι με τη βοήθεια και τη συνεργασία του Αλεξάνδρ Πάρβους ενός επιφανούς τότε στελέχους του ρωσικού σοσιαλιστικού κινήματο, και η οποία υποστηρίζονταν και από τον Πάπα της Διεθνούς Σοσιαλδημοκρατίας όπως το έλεγαν, τον μεγάλο θεωρητικό τότε του Ορθόδοξου Μαρξισμού έτσι πίστευαν μέχρι τότε όλοι οι μαρξιστές στην Ευρώπη του Κάρλ Κάουτσκι ο οποίος επίσης υποστήριζε τις απόψεις του Τρότσκι και του Πάρθους τα πρώτα χρόνια. Τις, α, τα χρόνια αμέσως μετά το ιστορικό παράδειγμα της Επανάστασης του 1905. Τι έλεγε αυτή η άποψη η οποία ονομάστηκε και θεωρία της διαρκούς Επανάστασης και την επεξεργάστηκε ο Τρότσκι από το 1904 έως και το 1906 όπου δημοσίευσε το περίφημο έργο το περίφημο κείμενο, κείμενο αποτελέσματα και προοπτικές υποστήριζε ότι στην εξέλιξη των εθνών και των κρατών, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο άνηση, αλλά είναι και συνδυασμένη. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχάς, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι και συνδυασμένη. Γιατί η ιστορική καθυστέρηση είναι μια έννοια σχετική, δεν είναι μια έννοια απόλυτη υπάρχει μια αμιδέ δράση ανάμεσα στα ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη και στα επανάπτυκτα κατηστερημένα καπιταλιστικά κράτη. Η καθυστερημένη καπιταλιστική χώρα προσπαθεί να μιμηθεί τις ανεπτυγμένε καπιταλιστικές χώρες, προσπαθεί να αφομοιώσει τα επιτεύγματα του στα οικονομικά, τα πολιτισμικά και την ίδια στιγμή και εκείνες οι αναπτυγμένε καπιταλιστικές χώρες σαν αποτέλεσμα της ανάγκης του για οικονομική επέκταση, εξάγουν αυτά τα επιτεύγματα στις καθυστερημένες καπιταλιστικές χώρες. Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα αυτή της αλληλεπίδρασης, μια ανισόμερη από τη μία, αλλά και συνδυασμένη αλλά από την άλλη, έτσι, μέσα στο πλαίσιο μίας χώρας μπορούν να συνδυάζονται στοιχεία καθυστέρησης, αλλά και στοιχεία οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πρόοδου, Πρωτόγνωρα, ακόμα και για τις αναπτυγμένε καπιταλιστικές χώρες. Η Τσαρική Ρωσία του 1917 ήταν το κλασικό παράδειγμα της εφαρμογής του νόμου τη ανισόμερης και σχεδιασμένης ανάπτυξης. Ανισόμερης ή άνισης, αν θέλετε, και, και συνδυασμένης ανάπτυξης. Είχε από τη μία πλευρά τον καθυστερημένο ασφαλός θεσμό της του τσαρισμού Είχε ακόμα καθυστερημένες ή ημιφεουδαρχικέ σχέσεις στη Γεωργία. Για παράδειγμα, το 1861, οι Ρώσοι δουλοπάροι είχαν τυπικά απελευθερωθεί. Αλλά τι έγινε, απλά άλλαξε το όνομα. Άλλαξε ο τίτλο του. Από δουλοπάροι έγιναν υπόχρεοι. Έπρεπε να πληρώνουν τους ίδιου φόρου στο γεωκτήμο Αφέντη, του ίδιου σκληρού φόρους, επαχθεί φόρους στο αφέτη, τους φόρους, φόρους, τσαρικό καθεστώς. Και έτσι δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά η θέση και την ίδια στιγμή έχουμε και μια καθυστερημένη, αριθμητικά δύναμη αστική τάξη, η οποία ήρθε αργά στο ιστορικό προξήνειο. Και μαζί με αυτά τα στοιχεία της καθυστέρηση από την άλλη πλευρά, έχουμε μια πολύ μοντέρνα, πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία, σαν αποτέλεσμα της παρέμβασης του ξένου κεφαλαίου των επενδύσεων του ξένου κεφαλαίου, αλλά και των δανείων του ξένου κεφαλαίου στη Ρωσία και στο τσαρικό καθεστώς. Δεν είχαμε στη Ρωσία το πέρασμα από τα ενδιάμεσα στάδια που είδαμε στην Καταλισκή Δύση της χειροτεχνία και αγότερα της μανιφακτούρα, της συντεχνία, αλλά η παραγωγή πήγε απευθείας στη μοντέρνα, στη μεγάλη βιομηχανία και την ίδια στιγμή η Ρωσία διέθετε ένα συγκεντρωμένο και πανίσχυρο, συγκεντρωμένο σε πόλεις, σε μεγάλα αστικά κέντρα προλεταριάτο, το οποίο ήρθε απευθείας στο προσκήνιο, στο προσκήνιο το κοινωνικό και το πολιτικό σε επαφή με τις πιο προοδευτικές ιδέες που υπήρχαν στο διεθνές εργατικό κίνημα, τις ιδέες του επαναστατικού μαρξισμού και στη Ρωσία, ουδέποτε είχαμε έναν ρεφορμισμό με πολύ βαθιές ρίζες μαζικά, σοσιαλδημοκρατικά, κόμματα ρεφορμιστικά με για πολλές δεκαετίες μέσα στις μάζες ε, και βεβαίως όπως πολύ σωστά συμπληρώνει ο σύνδεθος και συνδικάτα που θα δημιουργήσουν τέτοιες ρεφορμιστικές αυταπάντης στις εργατικές μάζες. Επίσης το προλεταριάτο διέθετε ισχυρές επαναστατικές εφεδρίες στην Αγροτιά αλλά και στι καταπιεσμένες εθνότητες. Ο τσαρισμός ήταν μια φυλακή εθνοτήτων Είχαμε τους μεγαλορώσους που ήταν το 45% του πληθυσμού και το υπόλοιπο 55% μοιράζονταν ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές εθνότητες που δεν είχαν κανένα δικαιώμα, ήταν καταπιεσμένες από το τσαρικό καθεστώς και διψούσαν για ελευθερία. Έτσι, από τη διαπίστωση αυτών των ταξικών σχέσεων, ο Τρότσκι και ο Πάρβους αλλά και ο Κάουτς και εκείνη την περίοδο έβγαζαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Για τα καθήκοντα του Προλεταριάτου. Συμφωνούσαν συμφωνούσε ο Τρότσκι με του Μπολσεβίκου ότι η αστική τάξη είναι αντιδραστική και δεν θα έπρεπε να συμμαχίσει η εργατική τάξη των αγώνα για την αλλαγή τη κοινωνία. ή πολύ περισσότερο να δώσει του αστού την πρωτοκαθαδρία σε αυτόν τον αγώνα, αλλά εξηγούσε ότι η φόρμουλα τη δικτατορία, τη δημοκρατική δικτατορία του αστούς την πρωτοκαθαδρια αυτό τον αγωνα αλλα εξηγουσε οτι η φορμουλα τη δικτατορια τη δημοκρατικη δικτατορια του προλεταριατου και τη Αγνοδία είναι λαθεμένη γιατί οι αγρότε έχει αποδείξει η ιστορία. Παγκόσμια, ότι δεν έχουν μια ανεξάρτητη πολιτική έκφραση, κινούνται με βάση της, την τακτική, την κατεύθυνση, την πολιτική των δύο βασικών ταξικών στρατοπέδων τη κοινωνία δεν έχουν ανεξάρτητη πολιτική έκφραση. Και έτσι, το καθήκον των αγροτών είναι να υποστηρίξουν του εργάτε. να Γαλλική να πάρει την εξουσία με μια δική τη κυβέρνηση, με τη δικτατορία του προλεταριάτου και τη δικτατορία τη αγροτιά και του προλεταριάτου. Αυτή η δικτατορία θα μπορούσε να δώσει τη γη στους και τόνιζε του Τρότσκι ότι δεν θα έμενε μέσα στα όρια του καπιταλισμού. Όπως πίστευαν οι μενσεβίκοι και οι Βολσεβίκοι από κοινού. Δεν θα είχε κανένα περιθώριο ακόμα και να το ήθελε μια εργατική κυβέρνηση να μείνει μέσα στα όρια του καπιταλισμού. Γιατί, Γιατί θα ακολουθούσε με την άνοδο Τη εργατική κυβέρνηση στην εξουσία, πολύ σφοδρή, πολύ σκληρή αντίδραση, πολύ σκληρή επίθεση από το αντιδραστικό μπλοκ των γεωκτημώνων και των καπιταλιστών με την υποστήριξη του υπεριαλισμού. Και για να μπορέσει η στόχη να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση, η εργατική κυβέρνηση θα έπρεπε να απαλωτριώσει την αστυνομία. πως μαζί με τα αστικοδημοκρατικά καθήκοντα να περάσει όχι σε ξεχωριστό στάδιο, σε ένα στάδιο ταυτόχρονα στα σοσιαλιστικά επαναστατικά μέτρα και να δώσει διάρκεια στην Επανάσταση και αντικειμενικά να κάνει και το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του πρώτου σταθμού για τη Σοσιαλιστική Επανάσταση διεθνώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Τρότσκι, στον περίφημο λόγο του, στη Κοπενχάγη για τα 20 χρόνια της Ρώσκης επανάσταση, έδινε μια σύνοψη αυτής της, ιστορίας, της θεωρίας της Ρωσική Επανάσταση σε πολύ λίγα λόγια. Σύμφωνα με τι άμεσε επιδιώξει η Ρωσική Επανάσταση είπε είναι μια αστική επανάσταση. Αλλά η ρωσική μπουρσουμαζία είναι αντεπαναστατική. Συνεπώ, η νίκη τη Επανάσταση δεν είναι δυνατή παρά μόνο σαν νίκη του Προλεταριάτου. Όμω, το νικηφόρο Προλεταριάτου δεν θα σταματήσει στο πρόγραμμα τη αστική δημοκρατία, θα περάσει στο σοσιαλιστικό πρόγραμμα. Η Ρωσική Επανάσταση θα γίνει πρώτο σταθμό τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αλλά συμπλήρωσε με έμφαση. Η σοσιαλιστική κοινωνία όμω είναι απραγματοποιητή μέσα στα εθνικά σύνορα. Όσο σημαντικέ και αν μπορεί να είναι οι οικονομικέ επιτυχίε ενό μεμονωμένου εργατικού κράτου, το πρόγραμμα του σοσιαλισμού σε μια μονοχώρα είναι μια μικροαστική ουτοπία. Γι' αυτό μονάχα μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και κατόπιν μια Παγκόσμια Σοσιαλιστική Ομοσπονδία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια αρμονική σοσιαλιστική κοινωνία. Στο ίδιο, στον ίδιο, στο ίδιο κείμενο, στον ίδιο καταπληκτικό λόγο ο Τρότσκι απαρίθνησε 7 άμεσες ειδικέ αιτίες που γέννησαν τη φάση της Ρώσικης Επανάστασης του 1917. Η πρώτη ήταν η αποσύνθεση των παλιών κατεχουσών τάξεων και στρωμάτων της αριστοκρατίας, της μοναρχίας, της τσαρικής κρατικής γραφειοκρατίας. Η δεύτερη ήταν η πολιτική αδυναμία της αστικής τάξης η οποία δεν διέθετε βαθιές ρίζε μέσα τις λαϊκές μάζες, η τρίτη ήταν ο παραστατικός χαρακτήρας του αγροτικού ζητήματος, με 50.000 αγρότες, μεγαλοαγρότες, γεωκτήμονες να ελέγχουν το σύνολο της γης σε έναν πληθυσμό αγροτικό 100 εκατομμυρίων, το πρόβλημα αυτό, το αγροτικό ζήτημα, μπορούσε να λυθεί μόνο μέσα από την εξέγερση των αγροτών, μέσα από μια επανάσταση των αγροτών. Επαναστατικό χαρακτήρας επίσης το τέταρτο ή εθνική καταποίηση, η δήψα για ελευθερία των καταπιεσμένων εθνών μπορούσε να προϋπόθεση του ζητήματος των καταπιεσμένων εθνοτήτων. Σε μια Ρωσία η εθνική καταπίεση η δίψα για ελευθερία των καταπιεσμένων εθνών μπορούσε να ικανοποιηθεί μόνο μέσα από μια κοινωνική επανάσταση. Το επιβλητικό επίσης κοινωνικό βάρος του προλεταριάτου στο οποίο αναφερθήκαμε η πέμπτη προϋπόθεση η έκτη ήταν η πύρα της Επανάστασης του 1905. Αυτός ήταν ένας όρος που ευνόησε την εμφάνιση ενός νέου ανώτερου σε επίπεδο επαναστατικού κινήματος που έθεσε ξεκάθαρα και έλυσε το ζήτημα της εξουσίας. Το 1917. Και βεβαίως, έβδομος όρος, η συμμετοχή της Σταρικής Ρωσία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που όξινε τις αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσικής κοινωνίας. Ο πόλεμος είχε παρασύρει σε στρόβιλο χώρες με διαφορετικά στάδια εξέλιξη. Αναπιγμένες, καθυστερημένε, σε όλες έβαζε τα ίδια ασήκωτα βάρη. Και είναι φυσικό. Πρώτες να λυγίσουν, να σπάσουν από αυτά τα βάρη οι πιο καθυστερημένες, οι πιο αδύναμες κοίκορες. Και, και η Ρωσία, μια από τι πιο αντίδαμες υπηρεαλιστικές δυνάμεις που έμπλεκτηκαν Ενεπλέξαν μέσα σε αυτό το πόλεμο ήταν η πρώτη η οποία αναγκάστηκε υπό το βάρος των ιτών να υποχωρήσει και έτσι η αλυσίδα του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου απειλήθηκε στο πιο αδύναμο κρίκο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου που ήταν η Ρωσία αλλά για να βγει οριστικά από τον εφιάλτη αυτού του πολέμου ο Ρωσικός λαός θα έπρεπε να ανατρέψει την τζαρική απολυταρχία και να απαλωτριώσει Τη κατέχουσα τάξη. Και έτσι για να σπάσει οριστικά η αλυσίδα του παγκόσμιου υπεραιτέρω πολέμου, θα έπρεπε να σπάσει η αλυσίδα στον αδύναμο κρίκο, τη Ρωσία δηλαδή, του παγκόσμιου καπιταλισμού. Από τα τέλη του 1916, διαμορφώθηκαν στη Ρωσία οι βασικοί όροι για μια επαναστατική κατάσταση. Η άρχουσα τάξη ήταν διασπασμένη και απελπισμένη, η μικροαστί στην πόλη και στην ύπεθρο. Ήταν σε αναβρασμό και η μικροαστή βεβαίως στο στρατό, οι αγρότες που ήταν το κύριο, ο κύριος όγκο των στρατιωτών. Η εργατική τάξη τέλος έδινε ξεκάθαρα, έδειχνε ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά της για μία πάλι μέχρι θανάτου για την αλλαγή της κοινωνίας. Ο πόλεμος όπως είπαμε εξελισσόταν από ήτα σε ήτα για την τσαρική Ρωσία, Ο ρώσικος στρατός στην σε άμυνα στο μέτωπο της το στο βόρειο μέτωπο, δέχονταν σφοδρή γερμανική επίθεση. Στο ρουμάνικο μέτωπο επίσης υποχωρούσε σχεδόν άτακτα, στο κεντρικό μέτωπο δηλαδή. Και γενικότερα παντού το ηθικό του ρόσκου στα ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Οι Ρώσοι εργάτες και αγρότες δεν ήθελαν να παλέψουν για την κατάκτηση εδαφών προ όφελο του Ρωσικού 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες μέσα στο 1916 είχαν εγκαταλείψει το στρατό και είχαν λιποτακτήσει. Τη χώρα κυβερνούσε ο τσάρος Νικόλαος, ο αιματοβαμμένος, ο λεγόμενος, ο οποίος απορροφημένος με τα ζητήματα του πολέμου είχε αφήσει ουσιαστικά τη διοίκηση της κυβέρνησης στη γυναίκα του, την Τζαρίνα, την Αλεξάνδρα η οποία βεβαίως κινούταν πολιτεύονταν με βάση τις ορέξει ενός Αγίρτη Μοναχού, του Γκριγόρι Ρασπούτιν, ο, ο οποίο ουσιαστικά ανεβοκατέβαζε κυβερνήσει. Από το 15 μέχρι το 17 η Τσαρίνα κάτω από τι εντολές του Γκριγόρι Ρασπούτιν είχε αλλάξει τέσσερι πρωθυπουργού, πέντε υπουργού εσωτερικών, τρει υπουργού εξωτερικών, τρεις υπουργού πολέμου, τρει υπουργού μεταφορών και τέσσερι υπουργού γεωργία μέσα σε δύο χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό. Ένα επεισόδιο. Είναι η Τσαρίνα μαζί με τον Ρασπούτιν σε μια λαϊκή ταβέρνα. Ένας χοντρός κύριος ανεβαίνει πάνω και αρχίζει να τραγουδάει πάρα πολύ αδόρφα. Και ο Ρασπούτιν εκείνη την ώρα υποτίθεται βλέπει ένα όραμα και λέει Τσαρίνα, αυτός πρέπει οπωσδήποτε να γίνει υπουργός δημοσίας τάξης. Την επόμενη μέρα στέλνει ένα γράμμα. Αρχίζει <Τι> να στέλνει γράμματα. Τσαρίνα Τζαρίνα στο Τζάρο, απαιτώντας να υπουργοποιηθεί ο χοντρός κύριος <laughs> με την ωραία φωνή και τελικά σε λιγότερο από ένα μήνα κατέλαβε αυτή τη θέση και το όραμα του ρασπούτη έγινε πραγματικότητα. Μέσα στους κόλπους της αυλής των αριστοκρατών και της αστικής τάξης άρχισε να υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για το καθεστώς που είχε επιβληθεί της διακυβέρνηση από την Τζαρίνα δυσαρέσκεια ε, για τις ήτες στα πολεμικά μέτωπα και όλοι συ, συνομοτούσαν με, με όλους, σχεδιάζονταν πάρα πολλά πραξικομπήματα, σχεδόν συζητιόταν ανοιχτά στα σαλόγια της αλιστοκρατίας τα σχέδια αυτά των πραξικομπημάτων. Στις 16 Δεκέμβριου του 2016 έχουμε την ένδειξη της βαθιάς διάσπασης που υπάρχει στην άρχουσα της Αρκή Κλίκα, με τη δολοφονία του Γρηγόρη Ρασπούτιν από τον ξάδελφο τον, του Τσάρου τον δούκα Δημήτριο Παύλοβιτς και τον αρχηγό αυτής της απόπειρας, απόπειρας τον πρίγκιπα Φέλιξ Ιουσούποφ και αυτό το γεγονός έδειξε την αστάθεια της συγκρούσει, τη σύγχυση τη διάσπαση που επικρατούσε στην τάξη. Ο Βρετανός πρεσβευτής στην Πετρούπολη ο Μπουχάναν Προειδοποίησε τον Τζάρο ότι εάν δεν αλλάξει κάτι θεμελιωδό, με εάν δεν κάνει παραχωρήσει δημοκρατικές, αν δεν παραχωρήσει ένα πιο δημοκρατικό σύνταγμα, θα α, ήταν βέβαιο ότι θα ξεσπούσε μια επανάσταση. Πολλέ οικογένειε στρατιωτών δημοκτονούν. Το 50% των αγροτών βρίσκεται στο μέτωπο. Οι εργάτε υποφέρουν από ελλείψει στα τρόφιμα, από τη μαύρη αγορά. Υπάρχουν για το ψωμί, υπάρχει έλλειψη αλευρίου, κρέατος. Όλα αυτά είχαν μεγάλη καταλητική επίδραση στη συνείδηση των εργατών. Μόνο τον Ιανουάριο, 270.000 εργάτες συμμετείχαν σε απεργίες, με 170.000 από αυτούς να απεργούν στην Πετρούπολη, την πρωτεύουσα της Αρκικής Αυτοκρατορίας. Η απεργία της 9 η Ιανουαρίου την επέτειο της Ματωμένης Κυριακής, δηλαδή του 1905. Έχουμε ε, μεγάλες συγκεντρώσεις παντού ήταν η μεγαλύτερη απεργία από τα χρόνια του πολέμου οι φιλελεύθεροι προσπάθησαν από τη δική του την πλευρά να εμποδίσουν την επανάσταση εκλυπαρώντας τον Τζάρο να κάνει μεταρρυθμίσεις δημοκρατικοί, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις οι μετσεβίκοι κάλεσαν στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας των φιλελεύθερων αστών στις 14 του Φλεβάρη κάλεσαν τους εργάτες να πάνε όλοι μαζί στην κρατική της κρατικής δούμας να παρακαλέσουν τον Τζάρο να ανοίξει η Δούμα και να πάρει περισσότερες αρμοδιότητες. Κανένας δεν τους ακολούθησε, κανένας δεν πήγε σε αυτό το κάλεσμα. Στις 18 του Φλεβάρη ξεκίνησε στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Πετρούπολης, που προμήθευε τους σιδηρόδρομους στο στρατό για 15.000 εργάτε, το εργοστάσιο Πουτίλοφ, μια μεγάλη απεργία, ενάντια σε απολύσει, με για και η διοίκηση του Εργοστασίου, στις 22 Φλεβάρη, απάντησε με ένα λοκάο. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη έκρηξη και αυτή η έκρηξη, αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις με επίκεντρο το Εργοστάσιο Κουτήλο, συνδυάστηκαν με την ημέρα της γυναίκας, στις 23 Φλεβάρη, στο πλαίσιο αυτής της ημέρας, χιλιάδες, το ημερολόγιο, χιλιάδες γυναίκες, βγήκαν στους δρόμους, ενώθηκαν με τους εργάτες και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε τις επόμενες μέρες μια γενική απεργία διαρκείας που νέκρωσε ολόκληρη η Πετρούπολη 200.000 εργάτες βγήκαν στους δρόμους σχεδόν ο μισός εργατικός πληθυσμός της Πετρούπολης και στις 25 του Φλεβάρη 30 σχεδόν εργατικοί ηγέτες μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν και δημιούργησαν, κήρυξαν την δ εργατικού Σοβιέτ χωρίς βεβαίω να γίνουν διαδικασίες εκλογής από τη βάση. Το βράδυ βεβαίως οι μισοί είχαν συλληφθεί αλλά την επόμενη μέρα η καταστολή ε, ήταν αποφασιτική, ήταν έντονη είχαμε διαταγή στους στρατιώτες να πυροβολήσουν τους εργάτες. Αυτό όμως λειτουργήσε αντίστροφα. Οι εργάτες σύμφωνα μια έκθεση της αστυνομίας Κρύβονταν στι αυλέ των σπιτιών και σαν να επέστρεφαν μόλι αποσύρονταν η αστυνομία και τα στρατεύματα που είχαν αναλάβει οι Κοζάκοι και να ε, καταπνίξουν το κίνημα. Και την επόμενη μέρα, όταν διατάχθηκε ένα σύνταγμα, το Σύνταγμα Παυλόφσκι, να, να πυροβολήσει ενάντια στου εργάτε, τελικά οι στρατιώτε του Συντάγματο πυροβόλησαν ενάντια στην αστυνομία. Σκότωσαν αστυνομικού και ενώθηκαν με του εργάτε. Πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι τη φροντεύουσα 27 του Φλεβάριου είχε καταληφθεί από του εξεγερμμένου εργάτε: τα τηλεγραφία, το ταχυδρομείο, η συνδρομική, συνδρομική σταθμή, τα οπλοστάσια τα μεγάλα πέρασαν στον έλεγχο των εργατών. Η Επανάσταση επικρατεί στην Πετρούπολη χωρί να χρειαστεί να επεκταθεί σε άλλε πόλει. Επικρατεί μέσω τη Πετρούπολη σε ολόκληρη τη Ρωσία. Επανιδρύεται οριστικά σε μαζική βάση αυτή τη φορά το Σοβιέτ που κάνει την πρώτη εμφάνιση που είχε κάνει την πρώτη εμφάνιση το 1905 και επανιδρύεται με 226 μέλη που αντιπροσωπεύουν αυτή τη φορά 96 εργοστάσια. Ο Τσάρος παρετείται. Η παντοδύναμη για 300 χρόνια τσαρική δυναστεία που είχε έναν στρατό από χαυκέδες, προβοκάτορες, πράκτορες μια πανίσχυρη μυστική αστυνομία μέσα από την κινητοποίηση όχι των πιο προχωρημένων, των πιο πρωτοπόρων, των πιο οργανωμένων, αλλά των πιο ανοργάνωτων, των πιο καθυστερημένων πολιτικά στρωμάτων, την πρωτοπορία να νίκησε στι γυναίκε, μέσα από την κινητοποίησή του στην τριήμερη, κατέρευσε όλο αυτό το αυταρχικό, απολυταρχικό επικοδωμα σαν χάρτινο πύργο. Οι αστείοι από την άλλη πλευρά, κατανοώντα την αδυναμία να πνίξουν την επανάσταση στο αίμα σε εκείνη τη φάση σχημάτισαν διαστικά τη λεγόμενη προσωρινή κυβέρνηση των Μάρτιου στις 2 Μαρτίου, Μαρτίου και ο μόνο λόγο που αυτή η προσωρινή κυβέρνηση μπόρεσε να σταθεί τους επόμενους μήνες ήταν η υποστήριξη που της παρήχαν οι ηγέτες των Σοβιέτ που άνοιχαν στο κόμμα των Σοσιαλ Επαναστατών και στο κόμμα των Μενσεβίκων Αυτή η κυβέρνηση ήταν στην κυριολεξία μια κυβέρνηση αστών και γεωκτημονών Είχε επικεφαλή τον Πρίγκιν Παλβόφ, έναν αντιδραστικό μοναρχικό. Είχε υπουργό πολέμου τον Πουτσκόφ, έναν βιομήχανο, οκτοβριστή μοναρχικό. Είχε υπουργό ξωτερικό τον Μιλιούκοφ. Ο Κερένσκι, που ήταν η γενική φυσιογνωμία ενό μικρού κόμματο, των λαϊκών σοσιαλιστών ή του Ντοβίκων, πήρε σαν πληρεξούσιο τον Σοβιέτ τη θέση του υπουργού δικαιοσύνη. Ο Κερένσκι ήταν ένα δικηγόρο. Μιλούσε καλά, ήταν μια κλασική περίπτωση ενό ηγέτη που ανέρχονταν, αναδεικνύονταν στα πρώτα στάδια τη επανάσταση. Όταν οι μάζες είναι ακόμα συγχυσμένε και δεν έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό του τους, τους στόχου του, και η δίκη και οι, οι Σοσιαλιοπαναστάτε ουσιαστικά μέσα από αυτή την κυβέρνηση παρέδωσαν την εξουσία στην Αστηρική Τάξη. Η οποία, α κοιτάξει, στο παρασκήνιο ενεργούσε για να παραδώσει με τη σειρά της την εξουσία πίσω στον Τζάρο ίσως τσαρική απολυταρχία. Και πάρα στο Φλεβάρι, λοιπόν, το 2017, έφερε στην εξουσία την προσωρινή κυβέρνηση και δημιούργησε αυτό που λέμε το φαινόμενο της διαδικής εξουσίας ή αλλιώς το φαινόμενο της διαρχίας. Από τη μία πλευρά είχαμε την αστική προσωρινή κυβέρνηση που δεν εκπροσωπούσε τίποτα. Εκπροσωπούσε μια πολύ μικρή ολιγαρχία του πλούτου Διοκτημώνων και καπιταλιστών. Δεν είχε παίξει κανένα ρόλο στην Επανάσταση. Όλοι αυτοί οι κύριοι που στρογγυλοκάτησαν στα Υπουργεία δεν έχησαν το ελάχιστο το αίμα του για την Επανάσταση. Την ίδια στιγμή, αυτοί που έξαν το αίμα του, αυτοί που προστάτησαν οι εργάτε ήταν η εξουσία να φεύγει από τα χέρια του και τα όργανα εξουσία, τα δικά του, τα Σοβιέτ, να μην ασκούν την εξουσία, αλλά να περιορίζονται στην κριτική υποστήριξη τη προσωρινή κυβέρνηση. Είχαμε από τη μία λοιπόν τα όργανα λαϊκή εξουσία που αναδύονταν τα Σοβιέτ και από την άλλη την αστική κυβέρνηση που διοικούσε σύμφωνα με τα συμφέροντα τα καπιταλιστικά, τα υπεριαλιστικά της Ρωσίας. Οι Μενισεβίκοι και οι σοσιαλοι επαναστάτες υποστηρίζοντας την προσωρινή κυβέρνηση στην πραγματικότητα κίνησαν την εργατική τάξη. Έλεγαν στους εργάτες ότι αυτή η κυβέρνηση θεμελιώνει τη δημοκρατία ενώ οι κορυφές της συνομοτούσαν. Προσπαθώντα να βρουν τρόπο για να συνεχιστεί ο πόλεμος με μια επίθεση κατά των Βρετανών θα στα μέτωπα ενάντια στου Γερμανούς. Και την ίδια στιγμή τα Σοβιέτα αναπτύσσονταν. Στι 22 του Μάρτη είχαμε 77 πόλεις τι οποίες είχαν δημιουργηθεί Σοβιέτ εργατικά, χωρί τα Σοβιέτ των Αγροτών, των Στράτιωτών. Αλλά και τι επαναστατικέ επιτροπέ οι οποίε είχαν δημιουργηθεί σε όλα τα μεγάλα α, εργοστάσια ιδιαίτερα στην Πετρούπολη. Τι γινόταν με τον Πολτσεβίκικο Κόμμα εκείνη την περίοδο. Το Πολτσεβίκικο Κόμμα είχε γνωρίσει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη τη διετία 11-12. Θα λέγαμε ότι εκείνη τη διετία το ρώσικο εργατικό κίνημα βάδιζε ορμητικά προς μια νέα επανάσταση. Αυτή η πορεία είχε ανακοπεί από τον ερχομό του πολέμου Και Έτσι. Οι Μολσεβίκοι, επηρεασμένοι από τον ραχωμό του πολέμου, έγιναν πάλι μειοψηφία στο εργατικό κίνημα. Νέα στρώματα της εργατικής τάξης βγήκαν στο προσκήνιο και έτσι στην αρχή της επαναστασής του 17ου το Φλεβάρη ήταν μειοψηφία μέσα στο εργατικό κίνημα. Οι πιο έμπειροι ηγέτες των Μολσεβίκων ήταν στην Εξορία, ο Λέν ήταν στην Ελβετία, οι άλλοι ε, παλιοί ηγέτες ήταν στη Σιβηρία και αριθμούσαν μόλις 8.000 μέλη. Το Μπορσεβίκικο-Ρωσικό Γραφείο και η Μπορσεβίκη Επιτροπή της Πεντρούπολης κατέρασαν συντηρητικά στα γεγονότα. Πολύ καθυστερημένα. Οι απλοί Μπορσεβίκοι εργάτες ήταν στα αριστερά τους. Ήταν πολύ πιο προχωρημένοι η συνείδησή τους. Απαιτούσαν τις διεκδικήσει και τα αιτήματα. Πρόβαλαν τα συνθήματα που περιέχονταν στα περίφημα γράμματα από μακριά που έστενε ο Λένιν από την Ελβετία και αφόρμητα με επίκεντρο το προπύργιο το προλεταριακό της Πετρούπολης στο Βίμποργκ οι εργάτες έφταναν στη διεκδίκηση στο σύνθημα όλη η εξουσία στα Σοδιέτ η παλιά φρουρά των Μπορσεβίκων καθώς επικράτησε η φεβρουαρινή παράσταση γύρισε από την... άρχισε να γυρνάει από την εξορία της Σιδηρίας και πήρε τον έλεγχο της Πράγδα του α, κομματικού εντύπουτον Δίκον, εκείνη την περίοδο. Ο Στάλιν, ο Κάμενεφ, επέβαλαν τον έλεγχό του στη Συντακτική Επιτροπή, έδειξαν την παλιά πιο αριστερή από αυτού και άρχισαν να ακολουθούν μια γραμμή συμβιβαστική, συμφιλειωτική. Μια γραμμή που έλεγε ότι θα πρέπει οι εργάτε και συνεπώς, και εμείς οι Πολσενίκοι να υποστηρίξουμε την προσωρινή κυβέρνηση στο μέτρο και στο βαθμό που αυτή θα ικανοποιήσει. Τα εργατικά αιτήματα και θα παλέψει για μια διεθνή ειρήνη, και βεβαίω δεν έβαζαν ούτε καν το ζήτημα να σταματήσει ο πόλεμο. Το θεωρούσαν σαν ένα ανεπίκειρο ζήτημα, ένα ανεπίκειρο σύνθημα. Ε, και βεβαίω όταν διάβαζαν μετά τι 15 του Μάρτη την Πράβδα, για πρώτη φορά, όταν διάβασαν μετά τι 15 του Μάρτη το έντυπο των Πολσεβίκων, οι απλοί εργάτε εξεγέρθηκαν, αγανάπτυσαν και οι εργάτες του Βίμπορκ μαζί με του εργάτε από άλλε. Εργατικέ ηλικίε απέτυσαν τη διαγραφή του Στάλιν και του Κάμενεφ ε, και ε, ε, είχαν έρθει, όπω είπαμε, από μόνοι του, κοντά στη γραμμή που έθετε ο Λένιν από την Ελβετία, ο οποίο έστελνε γράμματα, έστελνε άρθρα τα οποία δεν δημοσιεύονταν, κρατούνταν μυστικά, κρατούνταν σαν ζευτάρια. Ένα μόνο δημοσιεύτηκε μέχρι τον ερχομό του Λένιν τον Απρίλιο και η γραμμή του Λένιν ήταν καμία εμπιστοσύνη στην προσωρινή κυβέρνηση καμία τάση, καμία συνεργασία, καμία τάση στην με τα άλλα κόμματα του Σοσιαλου και του Πεντσεβίκους, το βασικό μα σύνθημα είναι όλη η εξουσία στα Σοβιετικά. Ο Απρίλιος του 17 ήταν ένας καθοριστικός μήνας για την Επανάσταση. Αρχές του Απρίλη επιστρέφει ο Λένιν και στον σταθμό της Λαβίας που ήταν επέστρεψε εκφώνησε ένα λόγο, ο οποίο σόκαρε όχι μόνο του μερσεδίκους και τους σοσιαλιστικού που πήγαν σαν παλιό επαναστάτη να τον υποδιχθούν, αλλά πρώτα και κύρια την ηγεσία των παλιών πολσεβίκων. Είναι χαρακτηριστικό τελείωσε το λόγο του με το σύνθημα «Ζήτω η Παγκόσμια Σοσιαλιστική Επανάσταση». Αμέσως μετά, ο Κάμενεφ, ο Λένιν, συγνώμη επιτέθηκε σκληρά, με υβριστικούς τόνους, με υβριστικό τρόπο, για πρώτη φορά, όσοι το λέγανε, δεν τον πήγα διέτσι, στον Κάμενε για τη γραμμή που ακολουθούσε η Πράβδα και απέτησε να ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτησης στο κόμμα για να συζητηθούν οι θέσεις του. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, στα ηγετικά όργανα, στην αρχή του πολιτικού κόμματος, στα ηγετικά όργανα η συζήτηση αυτή απέβη άκαρτη για τη μάχη που έδινε ο Λένιν. Ο Λένιν έμεινε στην επιτροπή, την ηγετική τη Πετρούπολη πήρε μόλι δύο ψήφου και οι υπόλοιποι 16 ψήφισαν εναντίον του. Το χαρακτήριζαν σε εχταριστή. Δημοσίευσε τι θέσει του Απρίλη στην πράβδα με την δική του υπογραφή. Κανένα δεν ήθελε να υπογράψει μαζί του αυτέ τι θέσει. Και η μόνη του ελπίδα ήταν η βάση των Μολυσματικών. <στονίκου> μια απλή εργάτε, η οποία μέσα από τη διαδικασία τη συνδιάσκεψη που έγινε του αντιπροσώπου του. Στις 15 του Απρίλη υποστήριξαν τον Λένιν και άλλαξαν την κατεύθυνση την πολιτική του Μπορσεβίκικου κόμματος. Ο Λένιν ήταν ο μόνος που είχε το τεράστιο εκείνο πολιτικό κύρος που θα μπορούσε να επιβάλει αυτή την απότομη αλλαγή στην πορεία όχι μόνο του Μπορσεβίκικου κόμματος αλλά και της ίδιας της Επανάστασης. Τον Απρίλη είχαμε ένταση των προβλημάτων στο μέτωπο. Κατέρευε ο και την ίδια στιγμή είχαμε μια εντυνόμενη αγροτική εξέγερση σε όλη τη Ρωσία. Είχαμε 174 εξέγερσεις σε όλη τη Ρωσία, αγροτικέ στο μεταξύ. Συνέχισαν να αυξάνονται οι τιμές του ψωνίου, συνέχισαν να μειώνεται το συσίτιο και η κυβέρνηση, σαν αυτά, αποφάσισε ολομέτωπη επίθεση ενάντια. Στου Αυτό εξόργησε την εργατική τάξη, είχαμε μαζικέ διαδηλώσει. Και η νέα γραμμή των μολυστήτων άρχιζε να επιβραβεύεται από του εργάτε, χιλιάδε εργάτε άρχισαν να πηγαίνουν στους πορσεδικού και να ζητάνε να μεταφερθούν τα το ονόματά του από του Μερεσεβίου και του αναπαντάτε στι δικαιένα του φυσικού τους καταλόγους. Πού βρισκόταν ο Τρότσκι εκείνη την περίοδο ο και βρίσκονταν στη Νέα Γιόρξη εξώρισα. Αργότερα πέρασε ένα μήνα σε ένα στρατόπεδο. Συγκέντρωση στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη έγραψε μια σειρά άρθρων στην εφημερίδα Nova Mir, η οποία, τα οποία ήταν πανομοιότυπα στη βασική, τους γραμμής, στη βασική τους με τις θέσεις του γραμμή, στι παρικέ του κατεύθυνσει με τι θέσει του Απρίλη του Λένιν, χωρί να έχει πληροφορηθεί για αυτέ τι θέσει, χωρί να τι έχει διαβάσει, χωρί να είναι σε επικοινωνία με τον Λένιν από τον Φλεβάρι και τον Μάρτιο ακόμα. Οι δύο επαναστάτε έφταναν από διαφορετικού δρόμου σε κοινά τόπους, σε συμπεράσματα για το χαρακτήρα και τα καθήκοντα της Ρώσικης Επανάστασης του Φλεβάρη της επανάσταση του 1917. Ο Τρότσκι επέστρεψε το Μάιο έμεινε έξω από τον Μολυσοδίκο Κόμμα μόνο για να μπορέσει σε συνεννόηση με τον Λένιν να φέρει στους Μολυσοδίκους μία σχετικά μαζική οργάνωση μαρξιστικών στελεχών Πολύ σημαντικό, που έπαιξαν ρόλο αργότερα στον Πολσεβίκη Κόμμα. Την οργάνωση που λεγόταν Δία Χτιδική Μεσραγιόλτση, που είχε πάρα πολλού επιφανεί κατοπινού Μολσεβίκου ηγέτε, όπω ο Λουνατσάσκη, ο Γιώφερ, ο Ουρίτσκι και άλλοι. Και αφού με τη δική του προσπάθεια του έφερε, έγινε αυτή η συνένωση τον Ιούλιο, μπήκε και τυπικά στον Πολσεβίκη Κόμμα, εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή και αργότερα ο Λένιν και η υπόλοιτη ηγεσία του εμπιστέφθηκαν τα πιο σημαντικά πόσα στην Επανάσταση ήταν ο επικεφαλής της οργάνωσης της εξέγερσης, ο επικεφαλής τη στρατιωτικής επιτροπή της Πετρούπολης το Σεπτέμβριο. Είδαμε σιγά σιγά την τάση να ενισχύει την Πολσεβίκη. Τον Ιούλιο, σαν αποτέλεσμα της πολιτικής της προσωρινής κυβέρνησης, ένα τμήμα εργατών της Πετρούπολης που ακολουθούσε τους Πολσεβίκ Ξέκοψε από την υπόλοιπη μάζα και ανυπόμονα άρχιζε να προπαγανδίζει, να υπερασπίζει την ανάγκη για μια σύγκρουση με την προσωρινή κυβέρνηση, τυφλή εδώ και τώρα, χωρί να υπάρχει συντονισμό με τα υπόλοιπα βήματα τη εργατική τάξη τη υπόλοιπη πόλη, επηρεασμένη σε κάποιο βαθμό και από τη ρητορική των αρχικών και άλλων υπεραριστών ομάδων. Και έτσι φτάσαμε στα γεγονότα του Ιούλη, τη αρχή του Ιουλίου. Είχαμε μεγάλε διαδηλώσει, μεγάλε συγκεντρώσει, με το αίτημα, το σύνθημα Κάτω η προσωρινή κυβέρνηση. Και οι Πορσεβίκοι ο Λένιν, ο Τρότσκι, που είχαν αντιμετωπίσει προηγούμενου μήνε το πρόβλημα του οπορτουνισμού, τώρα αντιμετώπισαν το πρόβλημα του σεχταρισμού και μέσα στο κόμμα, αλλά και στι γραμμέ γενικότερα του εργατικού κίνηματο τη Πεντρούπολη. Αποφάσισαν να μπουν επικεφαλή αυτού του κινήματο, των διαδηλώσεων στι 2, 3 και 4 Ιουλίου. Για να αποτρέψουν μια πρόορη κατά μέτωπο σύγκρουση. Τελικά κατάφεραν να, με, να μετριάσουν τη σύγκρουση. Η σύγκρουση όμως υπήρξε. Είχαμε ε, την προσωρινή κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται, να αξιοποιεί αυτά τα γεγονότα και να εξαπολύεται από γκρό ενάντια στου εργάτε τη Πετρούπολη, αλλά και ενάντια ιδιαίτερα στου Μπολσεβίκου. Έκλεισαν οι Μπολσεβίκοι σε εφημερίδε, επικηρύχθηκαν οι Μπολσεβίκοι ηγέτε, πέρασαν στην παρανομία. Είχαμε ένα διάστημα καταστολή. Ένα διάστημα υποχώρηση στην Επανάσταση. Υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα επαναστατικά κινήματα τέτοιε περίοδοι υποχώρηση, διαλυμάτων, αντιδραστικών μέσα σε μια γενική επαναστατική περίοδο. Ένα τέτοιο, ήταν, τέτοιο διάστημα ήταν το διάστημα των Ιουλιανών, του Ιούλη. Ο Λένιν στην αρχή ταλαντεύτηκε, ήθελε να παραδοθεί για να πάει να δικαστεί και να μιλήσει, να πεθύσει στην εγγραφή τάξη τη Πετρούπολη. Ευτυχώ οι οι πολιτιστικοί ηγέτε τον απέτρεψαν γιατί στην πραγματικότητα θα πάθαινε αυτό που έπαφη Ρόζα Λούξεμβουργα από Τα Φράγκορτ το, το, το, το γενάρη του 1919. Θα τον δολοφονούσαν θα τον εξαφάνιζαν. Υπάρχει Οι υπόλοιποι πολιτιστικοί ηγέτε συνελήφθησαν. Ο Τρόσκι συνελήφθη και πέρασαμε σε μια φάση όπου αξιοποιώντα αυτό το διάλειμμα τη υποχώρηση. Προσωρινή κυβέρνηση, αλλά πάνω από όλου η άρχουσα τάξη, η στρατηγή, η τσαρική, οι στρατηγοί, οι τσαρικοί, οι αριστοκράτε προετοίμαζαν ένα πραξικόπημα για να καταστήλουν, να καταπνίξουν οριστικά το επαναστατικό κίνημα. Το στρατηγό Κορδίλο που, προ... που ε, ε, τοποθετήθηκε επικεφαλή του στρατητικού επιτελείου, του Γενικού Επιτελείου από την κυβέρνηση του Κερεντσχή ήταν αυτό που έκανε το βήμα στι 26 του Αυγούστου. Ξεκίνησε τα στρατεύματά του να καταλάβει την Πετρούπολη. Και ενώ ήταν σε συνεννόηση και με τον Κερεντσίκη, τελικά απέτυσε και την παράδοση, παράδοση ολόκληρη τη προσωρινή κυβέρνηση. Προφανώ τα χάλασαν στη μοιρασιά, δεν μπορούσαν να ανεχτεί ότι θα υπάρχει κι άλλο ένα μαζί με εκείνον, ο Κορνίλοφ, δίπλα σε εκείνον. Η προσωρινή κυβέρνηση αναγκάστηκε να απευθυνθεί στα Σοβιέτια του εργάτε για να σώσουν την επανάσταση. Αποφυλακίστηκαν οι Πορτζεβίκοι ηγέτε, τα Πορτζεβίκια Επεντρέπηκαν πάλι οι Μπερσεβίκες εφημερίδες και ο Λένιν πρότεινε εκείνη, σε εκείνη τη στιγμή μια ιδιαίτερα σημαντική, αποφαστική σημασία, την τακτική του ενιαίου μετόπου για να αντιμετωπιστεί ο Κορνίλοφ. Είπε ότι θα χτυπήσουμε μαζί με τους μενσεβίκους και τους Σοσιαλ των τον Κορνίλοφ Θα βαδίσουμε χωριστά, δεν θα τις ιδέες μας. Δεν θα υπερασπίσουμε όμω τον Κερεντσικη, θα αλλάξουμε απλά τον τρόπο με τον οποίο παλεύουμε ενάντια στον Κερεντσικη, διεκδικώντα τι μάζε από τον Κερεντσικη για του υπόλοιπου ρεφορμιστέ ηγέτε. Πράγματι, η κινητοποίηση των Παλαιστινίων ήταν αποφασιστική σημασία. Ε, οι σιδηροδρομικέ γραμμέ εμποταρίστηκαν, δεν μπόρεσε η, να γίνει η μεταφορά των σταθμών του, του Κορνίλοφ. Ε, άλλα τρένα. Κάποια, κάποια τρένα φτωχιάστηκαν, πήγαν σε άλλη κατεύθυνση. Οι Μπολσεβίκοι προπα προπαγανδιστές έπισαν τα στρατεύματα του Κορνίλοφ να περάσουμε με την πλευρά της και έτσι ο Κονίλωφ έμεινε ένας χωρί στρατό. Αυτή ήταν μια αποφαστική στιγμή για την Ρώσικη Επανάσταση του 1917. Το Σεκτέμβριο πια, οι Μπολσεβίκοι αρχίζουν να παίρνουν την πλειοψηφία στο ένα σοβιέτ μετά το άλλο. Είχαμε μια άνοδο των μελών. Ο Σβεκλόφ δήλωσε στο έκτο συνέδριο του κόμματος, στον Άβουσο του 17, ότι οι πολιτεστοντήκοι πλέον είχαν 240.000 μέλη και μόνο στην Πετρούπολη είχαν 50.000 μέλη. Την ίδια στιγμή οι μενσεδίκοι είχαν υποχωρήσει τα μέλη του από 10.000 που ήταν στην Αγή της στην Πετρούπολη. Έγιναν μια ασήμαντη μειοψηφία. Οι εφημερίες του σταμάτησαν να βγαίνουν με μια κανονικότητα χρήματα δεν συγκέντρωναν. Ήταν ένδειξη τη κρίση του και τη απομόνωση του αντισυμμάζε. Και την 1η του Σεπτέμβρη κερδίζουν την πλειοψηφία στο Σοβιέτη τη Πετρούπολη. Ακολούθησε τι 5, τις 5 Σεπτέμβρη η πλειοψηφία για του Μολσεβίκου στο Σοβιέτη τη Μόσχα. Εκλέκεται στι σε 9 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος πρόεδρο ξανά μετά το 1905 ε, πρόεδρο του Σοβιέτη τη Πετρούπολη και πλέον στην Κεντρική Επιτροπή των πολιτικών άρχιζε να συζητείται να συζητεί το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα τη οργάνωση τη εξέγερσης για την κατάλυψη της εξουσίας. Σε τρεις, σε δύο, τρεις συνεδριάσεις κρίσιμες στην Κεντρική Επιτροπή, στις οποίες δεν ήταν όλες ο Λένιν, ο Λένιν ακόμα κρύβονταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, δημιουργήθηκαν δύο τάσεις. Μία ήταν η τάση του Λένιν, ο Λένιν ήθελε Άμεσα να ξεκινήσει η προετοιμασία για την εξέγερση και την κατάληψη της ευθουσίας. Χωρίς οι Μπολσεδίκοι να περιμένουν το γεγονός της τέλεση του δευτέρου πανδροσικού συνεδρίου των Σοβίων. Γιατί το έλεγε αυτό, από ανυπομονησία. Η αλήθεια είναι ότι στην απομόρωση που ήταν, γράφοντα και το μεγάλο του έργο εκείνη την περίοδο «Το κράτος και επανάσταση» εκείνο το δίμηνο, είχε καταληφθεί και από αισθήματα απογοήτευσης και ανυπομονησία. Πίστευε ότι αν δεν κινηθούν γρήγορα οι Πολυτεχνικοί να καταλάβουν την εξουσία, θα χανόταν η ευκαιρία. Ε, έκανε, έκανε μια υπερεκτίμηση τη απειλή τη αντίδραση και μάλιστα έφτασε στο σημείο να ζητήσει από την Κεντρική ευκαιρία ευκαιρία, να προετοιμάσει την κατάληψη τη εξουσία όχι μέσω των Σοβιέτ, αλλά μέσω των Εργοστασιακών Επιτροπών. Οι Πολυτεχνικοί είχαν την απόλυτη πλειοψηφία. Φοβόταν ο, ο Λένιν. Τη στάση των παλιών Μπορσεβίκων, την οπορτουνιστική δειλή στάση των παλιών Μπορσεβίκων και ήταν επίση επηρεασμένο από τον αντεπαναστατικό ρόλο, τον ανοιχτά αντεπαναστατικό ρόλο που έπαιζαν η ηγέτα των Σοβιέτ και πλέον με τέτοια ηγεσία το σύνολο των Σοβιέτ. Και φοβόταν μη χαθεί η ευκαιρία για την κατάληψη τη εξουσία. Η δεύτερη τάση, ενώ συμφωνούσε στην αναγκαιότητα τη άμενη κατάληψη τη εξουσία, αυτή την τάση την ο Τρότσκι, Πίστευε, υποστήριξε ότι θα έπρεπε η κατάληψη τη εξουσία να γίνει παράλληλα, ταυτόχρονα συνδυασμένα με την τέλεση του Δευτέρου Πανερωσικού Συνεδρίου του Σοβιέτ. Γιατί, γιατί ο Τρότσκι υποστήριξε ότι το ζήτημα τη δημοκρατική νομιμότητα για τη συνήθειε τη κρατική τάξη έχει μεγάλη σημασία ακόμα, δεν πρέπει να φανεί ότι οι Πολυσεβίκε οργανώνουν ένα κόμμα έξω από τη θέληση των Σοβιέτ και να δώσουν την ευκαιρία έτσι στην προσβολή κυβέρνηση να αντεπιτεθεί. Και αυτή η θέση τελικά έπεισε και την κεντρική επιτροπή. Και υπήρχε βεβαίω και μια τρίτη θέση. Η θέση του Κάμερεφ και του Ζινόβιεφ. Υποστήριζαν ότι δεν χρειάζεται καθόλου εξέγερση. Υποστήριζαν ότι χρειάζεται ένα συνδυασμό μια νέα εξουσία όπου θα υπάρχει συντακτική στέλευση, μια καινούρια βουλή. Δηλαδή, θα εκλεγόταν κάποιο ψήφισμα μια έναν αστική βουλή, αστικό κοινοβούλιο. Και από δίπλα θα, συμπληρωματικά... θα υπάρχουν συμπληρωματικά και τα Σοβιέτ. Ένα καθεστώ που το είδαμε να εμφανίζεται για λίγου μήνε. Στη Γερμανική Επανάσταση αργότερα, ε, σαν αποτέλεσμα τη προσπάθεια τη ηγεσία, τη εκπομπή ηγεσία να εκτρέψει την Επανάσταση, πίστευαν ότι χρειάζεται θα, να δημιουργηθεί μια κοινή, κοινή κυβέρνηση, μια κυβερνητική συμμαχία, συμμαχία Μπολσεβίκων και μετρεβίκων μαζί με του όλων των Σοβιετικών κομμάτων. Υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή στι αρχέ του Οκτώβρη και διέρευσαν το μυστικό. Τη προετοιμασία τη εξέγερση από του Μερσεβίκου στον μίσο Μερσεβίκικο τύπο, την εφημερίδα του Γκόρκι, η οποία συγκέντρωσε διάφορα στοιχεία ασταθή, σκεπτικιστικά, οπορτουνιστικά. Ο, ο Λένιν έβαλε ο ύμπαν διαγραφή του, τελικά δεν διαγράφηκαν και όχι, μάλιστα, όχι μόνο διαγράφηκαν αργότερα και ορθά, γιατί ήταν παρά τα λάθη τους αυτά, φιγούρες, του αυτά σημαντικέ επαναστατικέ φιγούρες, σημαντικέ επαναστατικέ μορφωτικότητε του κινήματο, χρησιμοποιήθηκαν και σε ηγετικέ θέσει αργότερα. Στο κομμουνιστικό κόμμα και στη διεθνή. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το εξή: Η προετοιμασία τη εξέγερση της στρατιωτική δεν είχε τίποτα το μυστικό και το συστηματικό. Είχαμε δημόσιε παρελάσει, είχαμε τη δημιουργία τη κόκκινη φρουρά από του Πολσεδίκου, με την εμπειρία τη μάχη ενάντια στον Κορνίλοφ. Δημιουργήθηκε μια μαζική κόκκινη φρουρά, στην οποία καταντάζονταν όποιο ήθελε, αντιπρόσωπο από κάθε ε, σωματίο εργατικό χώρο μπορούσε. Αν είχε το πλειοξούσιο να καταταγεί, να πάρει το όπλο και να μπει στην Κοπενχάγη, είχαμε τον Τρότσκι να σπέβδει, να εκφωνεί λόγο, να μιλάει υπομονετικά, να εξηγεί υπομονετικά την αγκαιότητα τη εξέγερση δημόσια στου στρατιώτε, στα στρατεύματα, στα, τάγματα, στα συντάγματα που ήταν στην Πετρούπολη, και να πείθει αυτά τα συντάγματα να έρθουν με την πλευρά τη εξέγερση. Δεν είχαμε μυστικέ συνωμοτικέ διαδικασίε. Όλα έγιναν δημόσια και ανοιχτά με την εμπλοκή και την ενεργή συμμετοχή των Μπαζών και όχι από μια μικρή συνωματική ομάδα στην Κορυφή. Τελικά, κάτω από την πίεση πια και των ίδιων των στρατιωτών, ξεκίνησε η εφαρμογή του σχεδίου κατάληψης της εξουσία Στις 25 του Οκτώβρη, η φρουρά της Πετρούπολης, κάτω από τις διαταγές της Στρατιωτικής Επιτροπής της Πετρούπολης επικεφαλή, τον Τρότσκι, που για συγκροτηθεί πια σαν ομοχλός για την κατάληψη της εξουσία. Στις 25 λίγο του Οκτώβρη, και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζοντας προσωπική κυβέρνηση να φέρει κοζάκους να καταπλήξουν την επανάσταση και απέτησε να φύγουν τα στρατεύματα όλη η φορά τη Πεντρούπολης και να πάει στο μέτωπο, άρχισε η φρουρά τη Πεντρούπολης αντίθετα κάνα από της uh, στρατιωτικής συντηροπής την αντεπίθεση. Καταλήφθηκε το ένα μετά το άλλο τα βασικά κέντρα του κράτους στην πρωτεύουσα και τα χαράματα της 26ης του Οκτώβρου, ενώ διεξάγοντα είχε ξεκινήσει να διεξάγεται το δεύτερο πανερωσικό συνέδριο του Σοβιέτ, έγινε η εφόρμηση για έφουδος στα χειμερινά τα οποία δεν υπεράζονταν κανείς. Όλοι όσοι ήταν εκεί συγκεντρωμένοι άρχισαν σιγά-σιγά με την είδηση του αρχομού των στρατευμάτων των πιστών στου να αποχωρούν. Οι, οι περισσότεροι έφυγαν, έμειναν ένα μικρό σώμα ευέλπιδων εκεί. Έπεσαν λίγε πιστολιέ, είχαμε μόλι 15 νεκρούς στο σύνολο τη πόλη εκείνο το βράδυ, συνολικά στην πόλη εκείνο το βράδυ. Και βεβαίω οι Πολσεδίκοι εμφανίστηκαν ουσιαστικά στο παντροσικό συνέδριο των Σοβιέτ και πρόσφεραν την εξουσία στα χέρια των εκλεγμένων εργατών. Σε ένα σώμα το οποίο αποτελούταν από, 600, από 700 περίπου άτομα, 700 αντιπροσώπου από τα Σοβιετικά τη χώρα, και σε αυτό το σώμα οι Πορτοσέτικοι είχαν 300 μέλη, 300, υπήρχαν 300 πολισελικοί αντιπρόσωποι, τελικά η πρόταση για κατάληψη τη εξουσία από τα Σοβιετικά πήρε το 80%, υποστήριχτηκε και από ένα μεγάλο τμήμα άλλων αντιπροσώπων, από άλλα κόμματα, ιδιαίτερα από του αριστερούς εσέρους, αριστερίτερη για αυτούς και άλλους επαναστατών και εξελέγει μία νέα κεντρική εκτελεστική επιτροπή των Σοβιέτ με 80 περίπου άτομα, στην οποία πλειοψηφία είχαν την Πορτσοβίκη και αυτή με τη σειρά εξέλεξε το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού τη νέα επαναστατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Λένιν ο οποίος εκείνο το βράδυ δήλωσε ότι ξεκινάμε το έργο της σοσιαλιστικής οικοδότησης στη Ρωσία σαν πρώτο σταθμό για την Διεθνή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Το πιο μεγάλο δίδαγμα, σύντροφοι, τελειώντα την εξήγηση αυτή, που βγαίνει από τη Ρωσική Επανάσταση, το πιο άμεσο, το πιο σημαντικό πολιτικό δίδαγμα είναι η σημασία, τεράστια σημασία του επαναστατικού κόμματο και τη επαναστατική ηγεσία. Είδαμε ότι χωρί τον Πολισεβίκικο Κόμμα δεν, μπορούσε η τάξη, δεν θα μπορούσε η εργατική τάξη να καταλάβει την ευθυσία. Όμω, πιο συγκεκριμένα, χωρίς, χωρίς ιδιαίτερα και ειδικότερα το λένε και τον Τρόσκι επικεφαλής αυτού του κόμματο, δεν θα μπορούσε επίσης να έχει καταλάβει η εργατική τάξη την Άρα, είναι σημαντικό να υπάρχει από τη μία πλευρά, αυτό δείχνουν τα γεγονότα τη Ρώση και τη Σεπαράζωτα 17. Ένα κόμμα ριζωμένο στι μάζε και την προετοιμασία για τη δημιουργία ενό τέτοιου κόμματο για δύο δεκαετίε είχε κάνει ο Λένιν και η σύντροφή του, αλλά την ίδια στιγμή μέσα από αυτό το κόμμα πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία που θα εκτιμά σωστά την κατάσταση, θα σφιγμομετρά το σφιγμό των μαζών με ένα σωστό τρόπο, θα αφογκράζεται οπότε είναι η ευκαιρία για την επίθεση, θα ακολουθεί ευέλικτε τακτικέ. Και θα δώσει το σύνθημα την κατάλληλη στιγμή για την κατάληψη τη εξουσία. Και αυτή η ηγεσία ήταν η ηγεσία του Λέντι και του Τρότσικη. Βεβαίω, αυτοί από μόνοι του, χωρί κόμμα, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει τίποτα. Θα είχαν, θα είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν τόσο ισχυρή μαζική οργάνωση μέσα στου λίγου μήνε που εξελίχθηκαν τα γεγονότα του 1917. Η, συ, η συνηθέστερη ε, ψυχοφαντία που ακούγεται για την επανάσταση του 1917, την οκτωβριανή επανάσταση, είναι. Ότι ήταν ένα πραξικόπημα. Αυτό λέει, είναι οι αστήρια νοούμενοι, οι μικροαστήρια νοούμενοι. Έχουν γράψει άπειρα, άπειρα βιβλία. Βεβαίω η Δεύτερη Διεθνή, από τη Δεύτερη Διεθνή, πήραν τα περισσότερα από τα επιχειρήματά του και έγραψαν όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται διαρκώ τα τελευταία χρόνια, όλο και καινούργια. Καταρχά, ολόκληρη η ιστορία του 1917, το επαναστατικό αυτό έτου, τους διαψεύδει. Είχαμε επί ένα μοναδικό ξέσπασμα ελευθερία και δημοκρατική. Έκφραση του ρώσικου λαού. Οι Ρώσοι εργάτε όλο το 2017 ψηφίζουν, εκλέγουν αντιπροσώπους, συμμετέχουν σε, σε διάφορε επιτροπέ, ε, συμμετέχουν σε δημοκρατικού θεσμού από τα Σοβιέρ μέχρι τι Ευρωστασιακέ Επιτροπέ μέχρι ε, ψηφίζουν για τα Δημοτικά Συμβούλια. Έχουμε ένα όργιο συμμετοχή των μαζών, ένα φεστιβάλ, μια γιορτή συμμετοχή των μαζών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, πρωτόγνωρο για κάθε χώρα εκείνη την περίοδο, αλλά και μέχρι σήμερα. Βέβαια, οι συκοφάτες, πάνω όλα, ξεχνούν ότι οι Μπορτζοδίκοι δεν έφτιαξαν μια συνομωσία στο κενό στο περιβάλλον των Μαζών, αλλά πήραν δημοκρατικά τη μεγάλη πλειοψηφία στα Σοδιέτ. Και τα Σοδιέτ, το σύστημα των Σοβιετ αποκρίπτουν ότι ήταν το πιο δημοκρατικό, και παραμένει, το πιο δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ιστορία. Γιατί? Γιατί των ακρούσε άμεσα τη μήνε. Διεξάγονταν πανεθνικό συνέδριο. Μέσα από αυτό το πανεθνικό συνέδριο κάθε έξι μήνες μπορούσαν οι εργάτες, οι αγρότες, οι στρατιώτε να ανακαλούν και την Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή τη Βουλή, την Εργατική Βουλή και την κυβέρνησή τους. Και μπορούσαν ανα πάσα ώρα, επιπρόσθετα ανα πάσα ώρα και στιγμή, μπορούσαν από κάθε να, σε κάθε Σοβιέτ να ανακαλούν τους εκπροσώπους. Και να διορίζουν, να εκλέγουν μάλλον άλλου για να εκφράσουν πιο αυθεντικά τη θέλησή τους. Είναι χαρακτηριστικά αποσπάσματα που έχουν γραφτεί στις 10, χρόνια, στις 10 μέρες που συγκέντρωσαν τον κόσμο το περίφημο αυτό βιβλίο Μαρτυρία του Τζον Ριντ ε, για το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην Πετρούπολη. Θα διαβάσω χαρακτηριστικά αποσπάσματα και θα τελειώσω. Ολόκληρη η Ρωσία έγραφε ο Ριτ. Μάθαινε να διαβάζει και διάβαζε πολιτική, οικονομικά, ιστορία. Γιατί οι άνθρωποι ήθελαν να μάθουν. Η δίψα για μάθηση καταπνίγονταν. Όμω είχε λάβει μέσα στην επανάσταση ρυθμού φρενίτιδας. Μόνο στο Ινστιτούτο Σμόλνι, στους πρώτου έξι μήνε έφευγαν καθημερινά τον ολόκληρη φιλολογικού υλικού με φορτηγά και με τρένα και πλυμπύριζαν τη χώρα. Η Ρωσία ρούφαγε το έντυπο υλικό ακόρεστα. Όπω η Ξεριά μα το νερό. Και δεν επρόκειτο για παραμύθια. Πλαστογραφημένη ιστορία, νερωμένη θρησκεία, αλλά για επαναστατική φιλολογία. Και έπειτα οι άνθρωποι μιλούσαν, διαλέξει, συζητήσεις, ομιλίε σε θέατρα, σε σχολεία, σε λέσχε, στι αίθουσε του Σοβιέτ. Πήγαμε στο μέτωπο, γράφει ο Ρήντ τη 12... 12η Στρατιά πίσω από τη Ρήγα, όπου ξυπόλοιτοι και αποστεωμένοι άντρε κοίτονταν άρρωστοι στι λάσπε άθλιων καραχωμάτων. Και όταν μα είδαν, πετάχτηκαν με αδυνατισμένα πρόσωπα και η σάρκα του να προβάλλει μελανή και μα είπαν μέσα. Να προβάλλει μέσα από κουρελιασμένε ιστορίε και μα είπαν φέρατε τίποτα να διαβάσουμε. Είναι δυνατόν όλα αυτά τα αισθήματα, όλα αυτά τα φαινόμενα να έχουν προκύψει μέσα από ένα πραξικόπημα. Είναι αστείωτε. Είναι θλιβερέ οι συκοφαντίε των αστών και των μικροαστών που προσπαθούν να πνίξουν, να κατασυγκοφαντήσουν το μήνυμα, το νόημα τη επανάσταση. Και όπω είπαμε, το τεχνικό μέρο τη οργάνωση τη εξέγερση έγινε δημόσια. Στα μάτια των μαζών και με τη συμμετοχή των μαζών. Χρησιμοποιούν δύο άλλα επιχειρήματα. Η κατάργηση τη συντακτική συνέλευση από του Πολσενδίκου με δικτατορικό τρόπο, το ένα, είναι... το, το, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι οι Πολσενδίκοι κατήργησαν, απαγόρευσαν όλα τα άλλα κόμματα. Μα ξεχνά να πούν ότι οι εκλογέ για τη συντακτική συνέλευση έγιναν στη βάση των καταλόγων που υπήρχαν, των εκλογικών καταλόγων που υπήρχαν δύο χρόνια πριν. Αλλά και των παλιών ληστών των κομμάτων, όπου το Σοσιαλ-Επαναστατικό Κόμμα που ήρθε πρώτο τελικά στι εκλογέ, τη στην έλευση ήδη είχε διασπαστεί, ένα τμήμα του είχε περάσει ενάντια, ανοιχτά, ενάντια στη Σοβιετική εξουσία, και ένα άλλο είχε συνεργαστεί και μπήκε στην ίδια την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, στι εκλογέ αυτέ ήταν δεύτερη η με ένα ποσοστό 25 περίπου ήρθαν πρώτοι σε όλε τι μεγάλε πόλει, είχε απλά πρώτοι με πλειοψηφία πάνω από 50% και. Αν αφρίσουμε σε εθνικό επίπεδο τι ψήφου των Περσοβίτων με τι ψήφου των αριστερών σοσιαλιοεπαναστατών, τότε βγάζουμε μια μεγάλη πλειοψηφία για την Επανάσταση. Και βεβαίω μπροστά στα Σοβιέτ η συντακτική συνέλευση δεν είχε καμία αξία. Μια συντακτική συνέλευση όπω η Βουλή στι Ινδικέ Καταναλωτέ δημοκρατίας θα εκλέγονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Δεν θα μπορούσε κανένα εκπρόσωπο λαό να ανακληθεί. Σε αντίθεση με τα Σοβιέτ που είχαν μια απόλυτα δημοκρατική ουσία και λειτουργία. Και βεβαίως ξεχνούν να πούν ότι τα κόμματα που πέρασαν στην παρανομία καταργήθηκαν απαγορεύτηκαν όλα πέρασαν με την πλευρά του εχθρού, πήραν τα όπλα ενάντια στην δική και μετά απαγορεύτηκε η λειτουργία τους. Ήταν φυσικό και επόμενο για λόγους προστασίας της επανάστασης η Πολισεβίγη κυβέρνηση να απαγορεύσει τη λειτουργία αυτών των κομμάτων. Μετά την επανάσταση είχαμε μία φάση, μία μικρή φάση σταθεροποίησης είχε επικρατήσει, έστω και δύσκολα έστω και σε μία σχετικά μικρή επικράτεια η Ρώσικη Επανάσταση το Γενάρη του 18 όταν τέλειωσε ο πόλεμος ήδη πολλές χώρες βρίσκονταν στο χείλο μίας νέας μεγάλης επανάστασης ιδιαίτερα στη Γερμανία τα γεγονότα ήταν καθοριστικής σημασίας η Μπορσεβίκη Όπω είπαμε, είχαν μια διευθύνση προοπτική, έλεγαν ότι κάνουμε τον πρώτο βήμα, τον πρόλογο για την παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση. Ανέμεναν ιδιαίτερα την νίκη τη επανάσταση στη Γερμανία, η οποία από το 18 μέχρι το 23 θα ήταν απόλυτα εφικτή αν υπήρχε στη Γερμανία ένα επαναστατικό κόμμα όπω το κόμμα των Μολσεβίκων του Λέννη και του Τρότσικ. Και δυστυχώ η επανάσταση ιτήθηκε, το σοβιετικό κράτο απομονώθηκε και είδαμε μια πορεία μακροχρόνιου γραπειοκρατικού εκφυλισμού που οδήγησε στην κατάρρευση της Σοβιτικής Ένωσης αρχές του '90. Όμως, κανένας δεν μπορεί, κανένα γεγονό, κανένα φαινόμενο, ο σταλινισμός, ο γραφειοκρατισμός, τα εγκλήματα της σταλινικής γραφειοκρατίας δεν μπορούν να σβήσουν τα μεγάλα επιτεύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ο ότι το πρώτο και το μεγαλύτερο επίτευμα της επανάσταση ήταν ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες επαναστάσεις φέρει μέχρι το 17, πριν το 17, τις αστικές επαναστάσεις, η Οκτωδιανία επανάσταση είχε καθαρίζει εντελώς το λεγόμενο κόπρο του Αυγίου του Μεσεωνισμού. Δεν είχε μείνει ούτε ένα υπόλοιμα από τους παλιούς μεσεωνικούς θεσμούς, τις παλιές μεσεωνικές κοινωνικές σχέσεις. Ακόμα και στι πιο ισχυρέ, πιο προδευμένες καπιταλιστικές χώρες, επιβιώσεις στους θεσμούς παρέμειναν, υπήρχαν όπως στη Γαλλία ο θεσμός της Βασιλείας η Οκτωβριανή Επανάσταση Ακλία. στην Αγλία ο θεσμός της μοναρχία και στη Γαλλία που επανήλθε κατά καιρούς ε, δύο φορές μετά την Γαλλική Επανάσταση αυτός ο, θε, ο θεσμός Την ίδια στιγμή η σχεδιασμένη οικονομία έφερε τεράστια οικονομικά και κοινωνικά επιτεθέματα η ΣΥΕ έγινε μια μεγάλη βιομηχανική υπερδύναμη από μια ημιαπικία που ήταν πριν την Επανάσταση. Και όλα αυτά έδειξαν ένα μικρό δείγμα μόνο του το, το τι μπορεί να καταφέρει ο σοσιαλισμός. Πρέπει να έχουμε μια πλατιά ιστορική ματιά στα γεγονότα της Ρώσκης Επανάστασης. Πολλοί κακεντρεχεί κοινικείς και δικιστές υποστήριζουν ότι... Η Ρώσικη Επανάσταση έχει πεθάνει, έχει πεθάνει για πάντα. Για και η Ρώσικη Επανάσταση, όπως η Επανάσταση του 1905, για μας η Επανάσταση του 17 και ιδιαίτερα η Επιδιανή Επανάσταση ήταν ο πρόλογος, ο ιστορικός πρόλογος της Παγκόσμιας Σοσιαλιστικής Επανάστασης η οποία μένει να ξεσπάσει, να νικήσει, να επικρατήσει μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετήρες. Οι Βολσεβίκοι έδειξαν τι μπορεί να καταφέρει η εργατική τάξη, έδειξαν το δρόμο για την εργατική τάξη. Εκατό χρόνια, ακόμα και εκατό χρόνια και ένα δεν είναι τίποτα μπροστά στους πολλούς αιώνες της ιστορικής εξέλιξης. Έχουμε χρέος να μελετήσουμε τα γεγονότα, να βγάλουμε τα συμπεράσματα, να πάρουμε τα μαθήματα, από τη μεγάλη Ρώσικη Επανάσταση του 1917. Σε αυτή την κατεύθυνση εγκαινιάζουμε σήμερα και αυτή την εσωτερική διαδικασία για να μπορέσουμε εισαγωγικά να έρθουμε σε επαφή με τι ιδέε και τα συμπεράσματα και τα μαθήματα που βγαίνουν από την Ρώσικη Επανάσταση. Το επόμενο διάστημα θα κάνουμε περισσότερε συζητήσει και στου τοπεί μα, αλλά και ανοιχτά στο πλαίσιο τη καμπάνια για τα 100 χρόνια του 1917. Σε συνθήκε. Κρίση, φτώχεια, μαζική ανεργία, σακίσματο των δημοκρατικών δικαιωμάτων, απόπειρα απικιοποίηση ολόκληρων λαών από το χρηματιστικό κεφάλαιο, νέα απόπειρα απικιοποίηση ολόκληρων λαών από το χρηματιστικό κεφάλαιο του Διευντέ, τα διδάγματα και οι ιδέε τη κυβερνήση Επανάσταση είναι απόλυτα επικαιρετικά, έχουν άμεση πολιτική σημασία. Δεν συζητάμε εδώ για αφηρημένα ιστορικά γεγονότα, δεν συζητάμε εκλογικά, εξοπλισόμαστε για τον αγώνα. Που έχουμε σήμερα. Και το παράδειγμα των Μπολσεβίκων σε αυτόν τον αγώνα είναι αποφασιστικό. Θα τελειώσω με αυτό το περιστατικό. Στα γεγονότα του Ιούλιο, όταν εξακολουθήθηκε αυτό το τεράστιο ογκρό διώξεων καταστολή ενάντια στου εργάτε τη Μετρούπολη και του Μπολσεβίκου, ένα Μπολσεβίκο αγωνιστή, 23χρονο Μπολσεβίκο αγωνιστή, καλό ραγό για τα χρόνια, πολλών από εσά, εδώ, πουλούσε την εφημερίδα τον Μπορσεβίκο που άλλα ονόματα για να μην εναγκτώσει από την α, λογοπησία και τις επιθέσεις και την καταστολή, συνελήφθη, μεταφέρθηκε για ανάκριση κάπου σε κάποια σκοτεινά κελιά και με ένα σπαθί τον αποκεφάλισαν. Γιατί, γιατί διέδιδε τις ιδέες του Διοικηφόρας Έτσι Πορδιανής Απαναστασίας. Με το σώμα του, με το αίμα του, άνοιγαν το δρόμο για την νίκη της για τη Οκτωβριανή Επανάσταση, για την νίκη τη Παγκόσμια Σοσιαλιστική Επανάσταση. Πρέπει να παραδειγματιστούμε, να εμπνευστούμε από το παράδειγμά τους, αλλά πάνω απ' όλα να αφομοιώσουμε τις ιδέες και τα διδάγματα της Οκτωβριανή Επανάσταση.